Στοίχη 12 έως 13. Η πειρασμή στην έρημον. 12. Και αμέσω μετά το βαπτισμά του το Άγιο Πνεύμα με παρακίνηση εσωτερικήν τον έβγαλε στην έρημον. 13. Και εκεί στην έρημον επειράζεται επί τεσσαράκοντα ημέρας από τον Σατανάν που ματέο συζήτη να τον αποσπάσει από τα σαφουσιωμένας προς τον Θεόν και προς το καθήκον σκέψης και μελέτας του. Και η τοκή κατάμονος με μόνη συντροφιάν τα θηρία της ερήμου. Αοράτος όμως τον εσυντρόφευαν οι άγγελοι οι οποίοι μετά την νίκη του κατά του σατανά παρουσιάστησαν και τον υπηρέτουν.